Μαζί με τους 7 Κατηφοράμε Επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκησης παντός προσώπου Άνευτηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως Ήτι άνεφ εντάλματος της αρμοδίας αρχής Και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγκέντρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τι θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεώτερα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις τα να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστων. ότι μετά τη δύση του ηλίου μας κυκλοφορών εις τα Σοδούς θα πυροβολείται Σα φίλο του πλατεία radio και σήμερα. Ε, στο είναι το καινούριο κανάλι αυτό οπότε είναι λίγο δύσκολο να το συνηθίσουμε ακόμα. Ε, σήμερα θα έχουμε μαζί το από την κίνηση διαγραφή χρέου τώρα να μας μιλήσει για την Αύριο είναι το Eurogroup να πούμε θα πάρθουν και ακόμα μια φορά αποφάσει για εμάς, χωρίς εμάς. Έτσι. Οπότε... Οι οποίες θα μάθουμε και των Ιστέρων. Οποίες... και των τις μάθουμε οπότε. Ε, οπότε, έχουμε στο ακουστικό μαζί μας τον Θελορή. Γεια σου Ναι, γεια και χαρά. Ε, θα μας μιλήσεις για την αυριανή κινητοποίηση. Ναι, φιλοδοξούμε να υπάρξει αύριο μια μαθητική διαδήλωση, η οποία είναι εξαιρετικά επίκαιρη όπως είπες κιόλας ε, γίνεται την ίδια μέρα του Eurogroup που συνεδριάζει το Eurogroup <Κι> πιέσεων για την α, υποταγή της ελληνικής κυβέρνησης δηλαδή πέρα και έξω από κάποια στα Αυτό βλέπουμε πέρα από την όποια ρητορική να γίνεται και επιπλέον τη δεύτερη μέρα έχουμε την αποπληρωμή. Μιας άλλης μεγάλης δόσης για τον άλλο επέρωτο του νουτου. 750, περίπου 1747, 747. Η ε, οποία ε, να γίνει την τρίτη νομίζω, ε. Ναι, την τρίτη. Mm -hmm. Δηλαδή είναι 4 φορές από τα κονδύλια γιατί λεγόμενη ανθρωπιστική κρίση για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Ε, Ταυτόχρονα, πέρα από αυτή την επικαιρότητά ας α πούμε, ε, είναι και μια αναγκαία αφετηρία για το λαϊκό παράγοντα. Μπορώ να πω δύο κουβέντε πάνω σε αυτό, mm -hmm. αν ε, οι γραφικέ φωνικές πρακτικέ ε, το επιτρέπουν. Το το Ωραία. Λέω ότι έχουμε μια αντιφατική κατάσταση. Από μια μεριά, νομίζω και το βλέπουμε, Λόγω τη προηγούμενη υποταγή τη κυβέρνηση από τι περίφημε λεγόμενε κορδινέ γραμμέ, έχουμε φαινόμενα απογοήτευση, αποστράτευση, λαϊκή απογοήτευση και αποστράτευση. Αυτή είναι μία όψη. Υπάρχει όμω και η δεύτερη όψη που με σκοτάρουμε πολύ σαν την. Το ρήγμα του λαού με την κυρίαρχη πολιτική συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Mm -hmm. Ποιο μπορεί λοιπόν να το ενεργοποιήσει, μόνο το μαζικό κίνημα, ο κινητοποιημένος λαός, η νεολαία καθώς και οι πολιτικέ πολιτικές δυνάμεις μαχόμενη έξαρα εμείς θέλουμε με τις δικές μας μικρές δυνάμεις που μπορούν να παίξουν έναν ρόλο καταλήτη να βοηθήσουμε σε αυτή την ενεργοποίηση του ρήγματος και όχι στο να κλείσει αυτό το ρήγμα και να μπαζοποιεί όπως οι κυριαρχε δυνάμεις επιζητούν και η κυβέρνηση με την τακτική της συμβαλήσε Έγινε, Έχει γίνει και μια ανοιχτή συνέλευση πριν από μια εβδομάδα περίπου της κίνηση διαγραφείς ναι. τώρα. Η κίνηση μας αν χρειαστεί μπορώ να πω και δυο λόγια ναι, ναι. προσπαθεί να συγκροτηθεί με όσο γίνεται πιο αμεσ... αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή οι συνελευσιακές διαδικασίες θέλουμε να είναι μία βασική όψη των λειτουργιών μας. Γιατί η κίνησή μας συγκροτείται από αγωνιστές των κοινωνικών κινημάτων, της μαχητικής πολιτικής, από επιστήμονες, πανεπιστημιακού, διανοητές, με διαφορετικές αγωνιστικές πολιτικές αφετηρίες, που θα έλεγα πως μέσα από την πολιτική πολυχρωμία τους έχουν κοινό εννοποιητικό παράγοντα την πάυση πληρωμών τη μονομερή διαγραφή του χρέου τώρα και εξαιτία αυτού γιατί έτσι είναι αυτά δεν πρέπει να έχουμε αυταπάκες για το πώ μπορεί να υλοποιηθεί yeah. χρειάζεται πολλές προϋποθέσεις αλλά η μίσον προϋπόθεση είναι η ρίξη με το έδωρο και την ευκαιρία η κίνησή μας πλαισιώνεται ήδη και αυτό ήταν αποτέλεσμα για τη συνέλευση που έγινε την προηγουμένη Δευτέρα στις 4 Μαή, από πλήθος ε, μαχητικών κοινωνικών οργανώσεων όπως ποντιών, πρωτοβαθμίων, σωματείων, κινήσεων στι γειτονιές, ζωντανέ ακόμη λαϊκές συνελέψεις και επίσης υποστηρίζεται από σχήματα, από συλλογικότητες της μαχητική αριστεράς και μόνο. Ε, να πούμε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετά σωματεία Τα οποία έχουν υπογράψει Και έχουν ανακοινώσει την υποστήριξη Ναι, ναι, ναι, ναι. μέσα από διαδικασίες ε, Κυρίως συνελέψεων Γιατί ιδιαίτερα στου χώρους εκπαιδευσης Σε αυτή την περίοδο ε, Γίνονται γενικές συνελέψεις Που καταλήγουν στα συνέδρια των εκπαιδευτικών ομοσχολιών Και όλη αυτή η διαδικασία Κινήθηκε και σε επίπεδες συμμετοχή του κόσμου Δηλαδή ε, αρχίζει να υλοποιείται λίγο αυτό που θέλαμε, γιατί η κίνησή μα δεν είναι αυτό ο σκοπό. Δεν θέλουμε να συνενώσουμε όλε τι δυνάμει που έχουν ενωπητικό παράγοντα τη μονομερή διακρατή του χρέου, που είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Θέλουμε να συμβάλλουμε στο να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κοινωνικό δίκτυο που θα φτάνει παντού. Εκεί που ζει, δραστηριοποιείται, εργάζεται, ζει. η εργαζόμενη πλειοψηφία, η νεολαία. Που απλήνονί οι λαγικοί άνθρωποι, α πούμε. Δηλαδή συμβέσεις. αυτό γιατί εμεί θέλουμε το, η απέτηση αυτή τη διαγραφή του χρέου, που είναι ζήτημα ζωή στην κανά του, χωρί να υπερβάω, να γίνει λαϊκή απέτηση. Δεν μα πρέπει να μην γίνει λαϊκή απέτηση Και πρέπει να γίνει τώρα αυτό και όχι άπλυ. Ιδιαίτερα, επειδή ανέφερε στα σωματέα εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα τα σωματίο εκπαιδευτικών έχουν ένα προ ένα υπογράφτη να συνδυασ. Ναι, ακριβώ το γιατί υπάρχουν πάντα σχετισμοί, δυσκολίες και τα λοιπά, οι συνελέσεις που συμμετέχει ο κόσμος και καταλαβαίνει, αποδεικνύουν ότι έχει ευρύτερη αποδοχή και απελευθερώνονται τα σωματεία και αποκτούν ιδιαίτερη δυναμική, ας πούμε, τα εκπαιδευτικά αυτή την περίοδο. Αλλά ακόμη αυτό το ζήτημα διατρέχει και πιο πλειστές πλειοψηφίες Δηλαδή ακόμη και η ΑΒΔΙ, η εκτελεστική της Επιτροπή Έχει βγάλει προκήρυξη και καλή στην πλαισίωση ε, της ε, μαρκετικής αυτής διαδήλωσης Στο κάτι νομίζω. αντανακλά ας πούμε Και πρώτα νομίζω έχει υπογράψει κι αυτή Ναι, ναι, είπα όμως ναι. Αλλά ακόμη και σε τέτοιο επίπεδο αυτό ανακλά μια κινητικότητα μία απίχυση ε, ένας κόσμος δηλαδή έχουν την αίσθηση, δεν θέλω να μπερδεύω ε, την πραγματικότητα με τις μου αλλά έχω την εντύπωση ότι ένας κόσμος καταλαβαίνει ότι αν δεν η φιλιά του χρέου, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα χιλολαϊκό μέτρο αυτό το βλέπουμε από την σταδιακή μέρα την ημέρα υποχώρηση της κυβέρνηση από όλες, μα από όλες τελικά Δυστυχώς, το λέω, και χαίρομαι καθόλου γι' αυτό, έτσι γίνεται από όλες τις κόκκινες γραμμές της. Μιας και ανέβρις την κυβέρνηση βλέπουμε δυστυχώς υποσχύπες ότι και το έκτημα της διαγραφής χρέους που κάποτε υπήρχε έστω σαν κούρεμα στην κυβέρνηση του... Ε, σαν μερική διαγραφή α πούμε και από πληρωμή του πολλοί που με ρήτρα ανάπτυξης κτλ. Ακόμα και αυτός τέσσερις πάει περίπατο, δηλαδή το κούρεμα έγινε... Ε, Ως και αυτή που ήταν μια παρέμβαση στο πλαίσιο της ναι, ναι. Ε, βέβαια, εμεί υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαγραφή με συμφωνία. Αυτά θα οδηγήσουν σε TSI και σε όλε τι αντιλαϊκέ επιπτώσει που έχουν αυτά. Αυτά γίνονται μονομερό. Όλε οι κινήσει λαϊκή απελευθέρωση γίνονται πάντα μονομερό. Ούτε δεν έχουν γίνει δημερό. Μόνο μετά την ύφη του λαϊκού παράγοντα μπορεί να γίνουν δημερίε συναντήσει και συμφωνίε. Άρα, ναι, ναι, ναι, ναι. μπορώ να ρωτήσω κάτι Βεβαίως ε, Θα ήθελα να ρωτήσω Πρώτα απ' όλα ε, Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει Να πούμε για ποιο λόγο αυτό το χρέος Είναι παράνομο Το ένα είναι αυτό Το ερώτημα και το άλλο το ερώτημα είναι Τι ρόλο παίζει αυτή η Επιτροπή της Βουλής Για τη διαγραφή του χρέους Τέλο πάντων δεν ξέρω αν είναι για τη διαγραφή του χρέους Ή αν είναι Η αλήθεια για το χρέος και όπως και το και το λένε, το... Δηλαδή είναι Επιτροπή Αποκάλυψης από τη της δηλαδή στη νομιμότητας ή όχι στη διαχείριση και στη σύναψη του χρέους Ναι, ναι. Αυτό θα είναι λιπλότερο ερώτημα τώρα βέβαια Εμείς μιλώντας για την ε, μονομερή διαγραφή του χρέους εννοούμε στο σύνολό του το ε, όχι μόνο γιατί στη διαχείρισή του έχει μια σειρά πλευρέ που δεν νομιμοποιούνται από την άποψη και του διεθνούς δικαίου και πρακτικών. Παράδειγμα, α πούμε, είναι η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανθρωπιστικής κρίση, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα δάνεια ε, έχουν απορροφηθεί και απορροφηθεί στο 94% από για την αποπληρωμή των παλιών ταμείων, ε, η χώρα η ηθεσιακά και τα λοιπά. Αυτά είναι νομιμοποιητικοί παράγοντες. Ακόμη και με βάση το όποιο διεθνές video. Αλλά το κύριο κατά μα είναι ότι το χρέος ε, δεν ανοίγει στο λαό. Το χρέος έχει δημιουργηθεί και σαν πλετρά τις βαθιά κρίση του καπιταλιστικού συστήματος αυτό ίδιο το κεφάλαιο και δεν έχει δημιουργηθεί έτσι γενικά και ε, Θα μπορούσα να μιλήσουμε πολύ αναλυτικά σε αυτό. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη δομή, μια άτεγκτη, τεράστια χρεομηχανή. Να αναφέρω μόνο ένα στοιχείο ας πούμε. Το χρέος στο σύνολό του δημόσιο αλλά και ιδιωτικό είναι τρεις φορές ο πανκόσμιος πλούτος. Δηλαδή, ε, όπως έγινε, δηλαδή μια παράλληλη δομή, όπως μέσα από την απελευθέρωση του χρηματοψηκού συστήματος υπήρξε ε, μια παράκαμψη για την ε, κερδοσκοπία και την κερδοφορία που η κρίση δεν επέτρεπε να υπάρχει στην παραγωγική διαδικασία έτσι και αυτή η δομή επιτρέπει μέσα κυρίως από τα κρατικά ομόλογα ε, και τη διαχείρισή της και τη δημιουργία ανάγκη δανεισμού ε, το, τα ίδια αυτά τα αρτακτικά κεφάλαια να έχουν στήσει μια μηχανή μέσα από την οποία κερδοσκοπούν μέσα από τα τοποχρεωτήρια. Αν είχαμε το χρόνο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά γι' αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι κάτι μπορούμε. εξαιρετικά βαθύ και σπουδαίο και δεν είναι μόνο ελληνικό. Δηλαδή έχει και μια διεθνή και για τα κινήματα και μια διεθνιστική διάσταση. Βέβαια δηλαδή, κάθε χώρα συμβάλλει στο διεθνιστικό τη καθήκον καθένα ε, αγωνιζόμενος για το δικό του ζήτημα και προβάλλοντας ε, ανατροπές ε, στο δικό του χώρο. Μπορούμε, μπορούμε να μιλήσουμε και αναλυτικά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, θεωρεί ότι είναι εδώ δικό μας το πρόβλημα, ε, ότι δεν είναι πρόβλημα του καπιταλισμού ε, και τα λοιπά, των δομών του ας πούμε, και, ε, Θεωρεί ότι εμεί έχουμε το πρόβλημα, ότι κάτι δικό μα είναι. Μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή πιο αναλυτικά. Ναι, για το χρέο. Για, για το παγκόσμιο χρέο και για το δικό μα χρέο. Για... Ναι. <laughs> Εντάξει, κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητε τη. Η χώρα μα, τα ποινικά, ε, βρέθηκαν εξαιρετικά αποδυναμωμένε και τη κρίκη. Και η δική μα χώρα δέχτηκε και την πιο βίαιη εκδοχή αυτή τη χρεομηχανία. Αλλά. Ε, όπως είπα και πριν, η διαμόρφωση χρέους, ε, η οποία εκτινάχθηκε μετά την κρίση του 2008 με ε, τεράστια πακέτα 3 ευρώ και δολαρίων για τις ανακεφαλωτήσεις των ε, τραπεζών. Δηλαδή, για να μην χρεοκοπήσουν οι τράπεζες... Ε, τι οποίε οδήγησαν οι εγκληματίες τραπεζίτες στην οποία μέσα από ασύλληπτη και τη κερδοσκοπία έξω από κάθε κανόνα. Συγνώμη, ε, διακόψη, ε, λέω όμω ότι ε, αυτή η χρεομηχανή καταρχήν γέννησε τι ανάγκε τη επέκταση του χρέου των κράτων. Παλιά το χρέο λειτουργούσε κυρίω να πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό απέναντι στις λεγόμενες, αναπτυσσόμενες χώρες, στις χώρες του τρίτου Κόρνου και μέσα από εκεί ήταν μια συνθήκη υποδούλωψης και λαϊλασίας των πόρων τους. Αυτό υπήρχε. Ε... Αλλά με την προϊούσα κρίση που σοβεί από πολύ παλιότερα, απλώς τώρα απαροξήνθηκε ας πούμε, ε... προσπαθώντας το Διεθνές Κεφάλαιο να βρει δρόμους κερδοφορίας, πρέπει να είναι απελευθέρως χρηματοπιστωτικού παράλληλος δρόμος και καμάτηκε είναι είναι η δόμηση μια αγορά χρέους αυτή η αγορά χρέους δομήθηκε, κατασκευάστηκε από ένα σημείο και μετά ε, για να μπορεί να δουλέψει. φτιάχτηκαν ε, δομές ή, ή αξιολόγησης όλα αυτά ε, ε, είναι νεότες τα πράγματα πήγαν στην υπηρεσία τους αναλυτέ, σε διαπλεκόμενα μηνύες σε παγκόσμια και διεθνή κλίμακα αλλά η γέννηση γίνεται με πολλαπλού τρόπου. Πρώτα απ' ε, τα δημόσια έσοδα μειώνονται δραματικά και αποτελούν βάση για την ε, δημιουργία αυτού του υπέροχου χρέου, ε, πρώτο εξαιτία τη τρομακτική του κεφαλαίου. Είναι ασύλληπτη πια. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι το μισό παγκόσμιο εμπόριο κινείται μέσω φορολογικών παρατήσεων και στις οξόρ στις υπεράκτειες είναι ταρκαρισμένα με βάση στοιχεία έγκυρα αυτή τη στιγμή πάνω από 32 τρεις δολάρια καταλαβαίνουμε τι τραγματικές απώριες κρατικών εσόδων έχουμε απ' την άλλη μεριά είναι οι γνωστές κρατικομονοπλιακές διαπλέκες που αφορούν τα, τα έργα την ενέργεια ε, τα φάρμακα, ε, τους εξοπλισμούς, φα, φαραωνικές διαδικασίες όπως η δικιά μας Ολυμπιάδα που έπαιξε που ιδιαίτερο ρόλο σε μας. και οποίησης δίπλα σε αυτό με ένα πιο μακροπρόθεσμο τρόπο, αυτή είναι οι ας πούμε. Είναι ιδιωτικοποίησεις. Ιδιωτικοποίησεις με ένα μεσοπρόθεσμο τρόπο αφαιρούν από το κράτος πολλά και σοβαρά έσοδα που υπήρχαν. Άλλη μια κούφηνη γραμμή τη κυβέρνηση, η οποία έγινε λόγο. Στην περίπτωση τη ιδιωτικοποίηση, είναι το μαγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του κέρδου του. Μαδί, θα μπορούσε ορθά παράδειγμα να χρηματοδοτεί τα ασφαλιστικά ταμεία. Για να δοθεί μια απάντηση, α πούμε. Ήταν η ηθική. Τουλάχιστον σε ένα ώρα το ορίζοντα. Και όμω πουλήθηκε όπω πουλήθηκε. Και δεν μιλάω για και επιχειρήσει που ξεπουλούνται για ένα κομμάτι ψωμί και κλπ. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο που έχει όλε αυτέ τι διαστάσει. Και το 70% αυτού του χρέου το έχουν τα καπιταλιστικά κέντρα. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία. Το 70%! Και το 55% του δημόσιου χρέου, γιατί μίλησα για το συνολικό χρέο, πάλι η, η τριάδα των καπιταλιστικών κέντρων. Δεν είναι όπως παλιά που το είχαν οι χώρες του τρίτου κόσμου μέσα από μια χρεομηχανή που η δύση της ποδούλωνε. Είναι η, η απελευθέρωση αυτού του ε, αρπακτικού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου που συνδέεται με τις πολιεθνικές, η βραχίωνα είναι. Και μέσα από εκεί αναζητεί με χίλιους τρόπους εξαιτίας της κρίσης ε, και της πτώσης της κερδοφορίας που έστω και άλλου στην παραγωγική διαδικασία είναι δύο τέτοιες κρίσεις που είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προσπαθεί να βρει δρόμους. Και αναφορτικούς δρόμους είναι και η δημιουργία χρέους. Αυτό που μας περιγράφει είναι κανονικά μια χρεοκρατία δηλαδή. Ναι, ναι και είναι, έχει παγκόσμια, έχει, τρομαχτή, έχει τρομακτικές διαθάσεις. Γι' αυτό ας πούμε και η συμπολή μας έχει να κάνει και με τη διεθνή συνεργασία, όχι μόνο την ευρωπαϊκή, των κινημάτων, των λαών κτλ. Και προφανώ όλο αυτό, κατά τη δικιά μου προσωπική γνώμη, δεν μπορεί παρά να βάλει στην ημερήσια διάταξη ε, την προοπτική τη ανατροπής αυτού του φωνικού καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να δώσει ζωή, αλλά τη στοιχεία και μόνο συνολικά στην ανθρωπότητα και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ε, τώρα το άλλο που σε ρώτησε ο Νιχτερενός είναι να κάνουμε την επιτροπή της Βουλής. Ναι. Εμείς σαν είναι... κίνηση ε, με ένα αστηρό τρόπο ε, κινούμαστε σε κινηματικά πλαίσια. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε ε, σχέσεις με δομές και μηχανισμούς κρατικούς Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Βεβαίως, ε, τα συμπεράσματα από αυτή την Επιτροπή ε, μπορεί να αποδεικτούμε χρήσιμα δεν τα απορρίπτουμε, όπως ακόμη και ε, στις γραμμές μας επειδή υπάρχει μια πολυχρωμία ε, υπάρχει μια λογική της, του λογιστικού ελέγχου ε, που υποτίθεται είναι και εργαλείο των διαδικασιών της βουλής, ας πούμε. εμείς όλα αυτά αλλά από μια σχέση παρατηρητή Όχι μια σχέση συμμετοχής Τώρα αν κάποια μέλη μας ε, Που δραστηριοποιούνται Είναι ελεύθεροι πολιτικά Ανθρώποι και μπορούμε Τη δικιά τους πολιτική προσωπική εθνήμη να, μετέχουν, να μην μετέχουν Εμείς σαν κίνηση όμως ε, δεν, ε, δεν, δεν λειτουργούμε συμπληρωματικά Ωραία, επί... Να, να μην πω τώρα την προσωπική άποψη Εντάξει ε, την προσωπική... Ε, Δεν θα ε, δε, πω την προσωπική άποψη η προσωπική μου άποψη είναι αρνητική ας πούμε mm. Ναι Πιστεύω δηλαδή ότι ε, Και όταν έχουμε συναντήσει στην πολιτική σκηνή της χώρας Είναι μια σύνδεση αντιφαπτικών πολιτικών ε, Παλιότερα κόμματα Των παλιών κυβερνήσεων Θυμάμαι στον πόλεμο του Ιράκ ας πούμε Που η κυβέρνηση ε, έδινε τα πάντα τις πάσεις Για την πρώτη επίθεση στον πρώτο πόλεμο στο Ιράκ και στελεχια της κυβέρνησης ήταν στην πρώτη γραμμή και ο αντιπογραμικού κινήματος. Το ίδιο μου θυμίζει Δηλαδή αναγνωρίζει το χρέος, την ομότητα του χρέους, ο θα το πληρώσει το συνολό του και εγκαίρως. Και ταυτόχρονα μέσα στο, από το ίδιο κυβερνητικό κόμμα διαμορφώνονται και τέτοιε δομέ, δεν ξέρω αν αυτό περιμένει κατάματα, δεν θέλω να κάνω ποιήτη προθέσεων, αλλά αντικειμενικά. Ε, αυτό είναι γνωστέ πρακτικέ για να συγκρατηθούν οπαδοί, κόσμο κτλ. Και, και να γίνει συμψηφισμό των κυβερνητικών υποχωρήσεων. Δεν το ισχυρίζομαι με ένα απόλυτο τρόπο, αλλά νομίζω καταρχήν ότι με βάση τα δεδομένα και δυστυχώ τι εξελίξει και ας διαψευτούμε σ' αυτό Μακάρι το γεγονό είναι και αυτό δεν έχει να κάνει με την Επιτροπή τόσο της Βουλής όσο με το φόβο που δημιουργεί η διαγραφή χρέους στον τόπιο και στο διεθνές σύστημα πως από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η Επιτροπή η πρόεδρος της Βουλής δέκεται και προσωπικές επιθέσεις από τα ενημέρωση Ναι, να ναι. ναι, ναι, αποκλείσω. Να μην αποκλείσω ότι αυτό μπορεί να έχει και άλλες διαστάσεις και χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να είμαι μονοδιάστατος, ας πούμε. Λέω αντικειμενικά και πέρα από προπέσεις. Ναι. Να κάνω δίκη προπέσεις, να πούμε. Τώρα επειδή μίλησε και για η αναγκαστική λόγω διαγραφή διαγραφής χρέους και με το ευρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση Δηλαδή, δηλαδή... δηλαδή συγκρουόμαστε μέρος στους μηχανισμούς καταρχήτου δηλαδή ότι έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία ας πούμε έχει ανύπαρτη πολιτική νομοποίηση mm. και είναι και οι γνωστοί μηχανισμοί το EFSM και το EMS που είναι εφάμβλη του δημοτού ε, η διαγραφή του χρέου συμπλήρωνεται με αυτό που αυτοί έχουν έργο να πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και πριν από όλα, οι λαοί που είναι κατά τη μέγενη ε, αυτοκλήτευση του χρέου, ε, την ύφη και να μην την πληρώσουν οι ευρωπαϊκέ ολιγαρχίε και οι ευρωπαϊκέ πολιτεμικέ. Αυτό είναι ο λόγο του όσο και παλιά και ξύλινη, ίσω η έκφραση δυστυχώ. Είναι απόλυτη ταξικότητα στο ζήτημα Και αυτό οδηγεί σε σύγκρουση Δηλαδή εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Μετέχει σας είναι ομιλητής όταν είναι απευθείας να νηστείς ας πούμε λοιπόν, Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό αποδεικνύεται Είναι μια σύγχρονη απολυταρχία του κεφαλαίου Είναι μια ιστορική επιστροφή ας πούμε και επειδή μιλάμε για σίγουρση λοιπόν πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, αυτό είναι αναγκακτικό και πρέπει να προετοιμαζόμαστε. αλλιώ δηλαδή, και νομίζω μια από τι ευθύνες τη κυβέρνηση είναι ακριβώ ότι το έτσι έβλεπε ούτε καν την πιθανότητα ρήξη και επισητούσε το ανέφικτο, δηλαδή ένα ενδιάμεσο δρόμο ούτε ρήξη ούτε υποταγή. Είναι ανέφικτο δεν μπορεί να υπάρξει. Σήμερα συναντάζει να έχουν διαμορφωθεί συνθήκες στην κοινωνία που να καταλαβαίνει ο λαός πλέον ότι πρέπει να συγκριστούν με τους θεσμούς που εκπροσωπούν τον μνημόνιο και όχι απλά και μόνο με το μνημόνιο. Ναι, yeah. yeah. λέω, εντάξει, ε, η... Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ τυκνός και πολλές φορές ε, οι ταχύτητες με τις οποίες υπάρχουν εξελίξει και στη ραϊκή συνείδηση είναι φοβερά πρόβλεπτες και πολλές φορές μας εκπλήτουν δηλαδή ένα πράγμα που έχω από την πολιτική μου διαδρομή και είμαι από τη γενιά του πολιτεχνίου και, και από την κατάληψη εκείνης περίοδους ε, αυτό που έχω καταλάβει γιατί να μην μακρυγορήσω, δηλαδή όταν το 70 στο Πανεπιστήμιο, είχαμε αντιμόητο ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με τη Χούντα. Εντελώς αδιανότητα. Δεν υπήρχαν από πιθανά καμιά προϋπόθεση, ίσα ίσα υπήρχαν όλα τα αρνητικά, ακόμη και οι αντιδικτατορικές οργανώσεις. Ήταν αποφασίλες δεν δηλαδή είχαν μαζικός πιέλος και μαζική έξαπη. Και, και φτιάνανε, τους και από εκεί χρόνια και έπαιξε πλήρης από την άλλη του 72 μέχρι το φινόπωρο του 73 πρέπει να τα πάνω κάτω τα πάνω κάτω κόντρα και μάντιος σχετισμούς και τις χαμένες γενιές του Wembley δεν πρέπει να τα στην στη κοινωνική και πολιτική πάλι την εικόνα και να πει αυτή είναι, είναι η εικόνα των δυσκολιών μπορεί να υπάρχουν δεν υπάρχουν νομοτελείες αυτό μπορεί να υπάρχουν χρημένες πολύ μεγάλες δυνατότητες Ωραία, να πάμε λοιπόν τώρα στην ναυριανή κινητοποίηση η οποία είναι στις 6 ώρα για μας Είναι 6 ώρα στα προτήλεια την οποία πλαισιώνουν όπως είπαμε και εμείς θέλαμε να είμαστε η χριαλίδα για να γίνει αυτό ε, ένα πλήθος από σωματεία κυρίως ε, της εκπαίδευσης αλλά και από άλλους χώρους των σωματείων, των τεχνητών και τα λοιπά και από την Ιδιοτυπλοπορμέα από την ΠΕΕΟΤΑΣΕ ε, από την αντεβή και τα λοιπά ε, και κυρίως από, ε, έχουμε επικοινωνήσει απευθεία με ένα κόρμα μέσα των δημοτικών συνελέσεων όπου συμφωνώντας ε, ένα αγωνιστικό δυναμικό ε, υπερασπίστηκε με το δικό του τρόπο και με την αυτοκόλεια του τους και την αυτονομία του με δικά τους ψηφίσματα και τα όμως και εκτιμήσεις την ανάγκη να απαιτήσουμε Τη πάση τη του τώρα, και την διαγραφή του χρέου τώρα ευρώ στο κομπή ΕΕ του στου <σχωρίζει> οργανιστέ το τη Ελλάδο του Δημοκίου. Και μαριόρια ευρωέγοντα. Εγώ τη αποτελέσει και την αρχή κοινωνία απέναντι στον Αβρινό ίσω, Μακαρύχι, αν έντομο συντηβασμό τη κυβέρνηση. Ναι, εμεί θέλουμε να αναγνωπήσουμε όπω είπα αυτό το ρήγμα που υπάρχει ε, ανάμεσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού και την κυριαρχή πολιτική. Αυτό είναι μια διαπίστωση, νομίζω είναι ψήφρυμη διαπίστωση, δεν είναι αυτό ε, Και αυτό δεν μπορεί να γίνει έξω από τις προσπάθειες κινητοποίησης. Εντάξει, όλα τα πράγματα κλείνονται, εμείς έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορούν να γίνουν βήματα. Και να yeah. βάλουμε ένα πρώτο πράγμα σε έναν δρόμο που μα οδηγεί σε μια επωνίδιστη συμφωνία και σε ένα χρυνό μνημόνιο. Αυτό δείχνει από πολλέ μέρε τα πράγματα, α πούμε. Μόνο ο λαϊκό παράγοντα, ο κινητοποιημένο λαό και η νεολαία του, με τη συμβολή όλων των δυνάμεων που θέλουν να στηρίξουν αυτέ τι αντιστάσει, μπορούν να συμβάλλουν σε μια τέτοια υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό το γίγαντα λάω, θέλουμε να εξηγήσουμε ω μικρό καταλήτη, όχι εμεί. Θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Ένα νέο μνημόνιο, το οποίο δυστυχώ θα περάσει στην κοινή γνώμη ότι το ψήφισε η αριστερά και για πρώτη φορά θα ματώσει... Με, ναι, ναι, αυτό είναι. δεν πολιτικά και κοινωνικά. Έχει μια πολλαπλάσια αρνητική πολιτική σημασία. Δηλαδή, ακόμη και η αριστερά έδωσε εξετάσει. Δεν έδωσε απλώ λευκή κόλα yeah. <laughs> σε αυτέ τι εξετάσει. Έδωσε yeah. συμφωνία ή το παγίδε. Εμεί δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Όχι μόνο για την κυβερνόσα αριστερά και για τα yeah. μαχόμενα yeah. κομμάτια τη αριστερά και κυρίω ε, για την ε, ίδια την ε, αυτοπεποίθηση και την δυναμική του λαού μα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο πάση θυσία δεν πρέπει να συμβεί. Τοδονήρα να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου στην εκπομπή, άμα δεν έχει να σε ρωτήσει κάτι ακόμα εξαιρε ή να προσθέσεις εσύ κάτι. Όχι, εγώ δεν θα ήθελα να βλέπουμε όμω ερώτηση, <laughs> γιατί μου πάρα πολύ α πούμε. Όχι, καλά ήταν, συμμεταστούν, το είναι, ήταν, ε, οπότε θα, θα τα πούμε αύριο στι κινητοποίηση, 6 ώρε επαγγελματικά. Αύριο 6 ώρα, αύριο, ώρα στα κροπτά, όλοι και όλε. Θα βάζω το καρότο. Σαν ευχαριστούμε πολύ καλή συνέχεια. Ε, Γιά και χαρά, γεια. Let's <ensive hurting them> σαν το Θοδωρής Βουρεκά ε, από την κίνηση διαγραφή χρέους τώρα Για η Αβραένη κοινοποίησε στις έξι στα προπύλαια με απέτηση τη στάση πληρωμών και τη μονομερή διαγραφή του χρέους από την κυβέρνηση. <Συσχελίου> Ανήμερα τις κοινοποίησης τη δευτέρα. Είναι το Eurogroup το οποίο όπως λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, στο οποίο κάποιοι θα αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς. Και όπως λέγαμε και στην εκπομπή της Τετάρτης, όταν καρατομή στον τον Που είχε κάνει αρκετές αποχωρήσεις, θεωρώντας τον προβληματικό στις διαπραγματεύσεις και βάζει σε έναν πιο διαχειρίσιμο στη θέση του, και δεν το λέμε για τον ε, Τσεκαλώτο, αλλά για αυτόν που πραγματικά διαπραγματεύεται το κουλιαράκι. Την πολιτική φίλη θα είναι για τον Τσεκαλώτος, Τούτο πράγματα πάνε μάλλον σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Ποιο είναι ο Κουβιαράκη. Ένα άνθρωπο του περιβάλλοντο, λέγομαι Τετάρτη. Ένα άνθρωπο του περιβάλλοντο το του Φουνάρα, για τον οποίο τώρα το άνθρωπο που θα ανέβει σήμερα, με τίτλο Μόλι σκότωσε στο Γιάννη, είναι ε, παραφορά τη λέξη, παραφορά, πώ λέγεται. <laughs> παραφορά, <laughs> ναι. Καλά το είπαμε. Μόλι σκότωσε στην Τρόικα, που είχε πει στο Βαρουφάκι ο ε, μόλις στο Γιάννη. Μέσα σε αυτό το άρθρο λέμε για το ποιος είναι και ο Χουλιαράκης και μάλιστα τη δικιά μου αίσθηση το ότι όταν τοποθετείς τον τσακαλό το οποίος έγινε ένα στο βαρουφάκι, γιατί δεν είναι ελοπιού όταν το φάγαμε στις Σαρανίκες πολιτικά προστάμενος, έναν άνθρωπο του Στουρνάρα που διαπραγματεύεται επιζητάς και τον πολιτικό θάμενο του τσακαλότου Τσακαλότος δεν είναι που είχε τα χρήματα και τα φτάνκα τα πολλά και, είχε και είπε να βρήκα από τους γονείς μου Όχι Εντάξει, δηλαδή, μπορούμε να το ψάξουμε. Δεν είναι κακό όταν βρήκα όσο γνωρίζω. Δεν είναι κακό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι... Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είναι πια ο αγωνιστή του ιδρώμου, ξέρω εγώ τώρα... Πάντω το γεγονό ότι δεν έγινε από αριστερά στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρετε ένα πρόγραμμα ενιαίο σε αυτή η κυβέρνηση, πάντως. Έχεις έναν έχει πολλά πίτια στο χώρο της. Ναι. Έτσι. Και ε, κάποιους άλλους, α πούμε, που βγαίνουν και λένε ότι κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόγραμμα, δηλαδή βγήκε ο Παντούσης. Τη 5 Μαου και είπε ότι δεν ισχύουν οι προεκλογικέ δεσμεύσει και το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι. οι συγγνώμη, ναι. αποτελούν μειοψηφία όσοι στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ και τι δεσμεύσει του. Οι περισσότεροι, α πούμε, θέλουν να φύγουν οι άλλοι. Αυτό που είπε ο Πανούς, ήταν άθλιο και ήταν άθλιο επειδή το είπε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν καν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καν στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τη ΔΙΜΑΡ. Άλλες προεκλογές θα έρθει και Δημάρ, άλλες είχε το ΣΥΡΙΖΑ που του πέφτει κανένας λόγος. Του πέφτει, είναι στην Του πέφτει, είναι στην κυβέρνηση, αφήνω από ότι είναι άθλιο. Άλλη Είναι υπουργός της ναι. Αλλά είναι άθλιο, γιατί παρεμβαίνει στην προεκλογική κστρατεία ένας άλλου κόμματος, οποίο, αν, αν θες, ναι, να δούμε τον, τίμησε, τον υπουργό, είναι το <laughs> Έτσι, ο οποίο ψήφισε τα πάντα, που έλεγε ο ίδιο ο συνταγματολόγο ε, νομικό, τι είναι, τέλο πάντων, με, ε, με γνώσει, α πούμε, mm -hmm. και έβγαινε και έλεγε ότι όλα αυτά είναι τα αντισυνταγματικά και τα ψήφισε όλα. Mm -hmm. Ο Πανούση επίση θα έχει ψηφίσει όλα. Γιατί mm -hmm. δηλαδή, τι θα βγει να πει ο Πανούση τώρα, Ότι όλα αυτά είναι παράνομα για τα συνταγματικά, δηλαδή θα βάλει το κεφάλι του στη λιανική δομή. Διότι όταν έχει παραδώσει την κυριαρχία τη χώρα, την εθνική κυριαρχία, είσαι ένα κοινό. Προδότης το σύλλογο. και αυτό έχει συνέπειες. Επομένως αν αυτοί βούνε και πούνε ότι κοιτάξτε παιδιά αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα θα πρέπει να δώσουν και λόγο στο δικαστήριο. Mm. Αλλά ο, η ίδια η Κωνσταντοπούλου πήγε και, και έπε στην Επιτροπή της Βουλής που φτιάχτηκε ότι εντάξει λέει δεν το πάμε τώρα νομικά, και τέτοια δικαστήρια και αυτά ψάχνουμε να βρούμε ναι, δεν ψάχνουμε το νομικό μέρος του πράγματος. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος θα το ψάξει το νομικό μέρος του πράγματος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευθύνες, οι οποίοι συνεργάστηκαν, έπαιξαν ρόλο μέσα σε αυτό. Στήθηκε αυτό το πράγμα. Πλέον δηλαδή, όσοι τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να το ψάξουν λίγα και ξέρουν ότι αυτό το πράγμα έχει στήθει, όπως στήθηκε στην Ελλάδα, στήθηκε και αλλού. Τα είπαμε. Δεν αυτό. είχαμε μόνο εμείς την... Ναι, ναι, δεν είχαμε <laughs> το προνόμιο Αν και ήμασταν το πρώτο πείραμα στην Ευρώπη. Ναι. Αυτό το προνόμιο το είχαμε. Και τέλος πάντων, ε, η άλλη λέει και βγαίνει και λέει, ε, πληρώστε τον έμφυγα, α πούμε είναι εθνικό καθήκον. Συζητάνε ε, για τις συντάξεις, α πούμε, αν θα είναι 250, ή αν θα είναι 300, λίγο και Δίνουν το λιμάνι του Πυρεά, το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Ε, κάνουν ένα μαζικό ξεπούλημα πραγμάτων κι αυτά. Ε, και όλα αυτά για να αποκληρώσουν δόσεις ας πούμε δηλαδή έχουν να πληρώσουν τώρα θα αποκληρώσουν με όλα αυτά που θα ξεπουλήσουν έκανα δύο μήνες χρέη και μετά τι και για μένα το χειρότερο είναι αυτό το οποίο το είπα και πριν στο Θοδωρή τον είναι το ότι στη κοινή γνώμη θα περάσει η άποψη ότι αυτό έγινε στο όνομα της αριστεράς και αυτό για μένα έχει σημασία γιατί υποτίθεται ότι ήταν μια διοκόμενη παράταξη, που δεν κυβέρνησε τη χώρα, ήταν μια διοκόμενη πάντα παράταξη, της οποίας μια παραφιάδα αυτή τη στιγμή κατέληξε να κυβερνάει, και αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα χρυμοθήσει όλη την αριστερά. Θα βάψει τα, τα χέρια της με αίμα, στο σύνολό της, και ακόμα και μαχητικές δυνάμεις αριστεράς, όπως είναι, ο άνθρωπος που έχει και μας μίλησε σήμερα, θα κούνε στο σωδρόμιο και στον δρόμο, είδαμε και είδαμε κι εσάς αριστερούς που κυβερνήσατε τι κάνατε. Έτσι. Ενώ ο δρόμο που ακολουθεί η κυβέρνηση, άμα τελικά τον ακολουθήσει και δεν μα κάνει κάποια έκπληξη. Δεν το λες εδώ που τα λέμε, Γιάννη. <laughs> Συνομοσυολόγο δεν είναι, α πούμε. Αλλά όλο αυτό το πράγμα νομίζει ότι είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν έχει ξαναπεχθεί στην ιστορία αυτό, α πούμε, το, το σκηνικό. Να βγει η αριστερά κτλ. Και, και να αποτύχει και να έρθουν μετά οι φασίστε. Και δεν ξέρω ποιή είναι η δημοκρατία. Το οποίο δεν τα λέμε ναι. στου δημοκρατικέ συνήθειε. Ναι. Στο ναι. Εννοεί. Ε, στην Ευρώπη ας πούμε, το έγραφε ο Πετριπλής, ο, ο Ποροδέστης mm. που έλεγε α πούμε πόσες φορές «μίλησαν τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη». Συνήθως ήταν πολύ καλά, Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ποιος, ποιοι από αυτούς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε αυτού του κλίματος, δηλαδή, ξέρω εγώ πάμε στις εκλογές, ψηφίζουμε το κόμμα, ξέρω εγώ και τον ε, αντιπρόσωπό μας, ε, ο οποίος θα μας λύσει τα προβλήματα και τέτοια. Μόνο ο λαός μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Εμείς το ξέρουμε αυτό, αλλά. Θέλω να πω για έναν κόσμο που νομίζει ότι κάποιος από όλους αυτούς ε, δεν είναι ενδοτικός. Τους. Και ιστορικά αυτό που, μόλις, αυτό που μας περιγράφει είναι δημιουργία Έτσι. Ιστορικά. Έτσι, δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες. Εκεί είχα το νου μου όταν το έλεγα αυτό το Ναι. Εκεί είχα το νου μου. Ε, να πούμε ότι ευχόμαστε για κάποιον άνθρωπο. Να μην προδοθεί ο λαό. Να επαναλάβω ότι. Ναι, ε, κοίταξε ο λαό. Θα προδοθεί. Κάθε φορά προδίδεται ο λαός, το έγραψε και ο ποιητής. Αφού το έγραψε ο ποιητής. Που, λοιπόν, κάτι θα ήξερε. ο λαός πάντα θα προδίδεται όταν αφήνει στα χέρια των άλλων να διαφερντέψουν τη μοίρα του. Όταν δεν παίρνει... Και αυτό το, και το γράφει ποιητής. ένας άλλος ποιητής. Αν, <laughs> Αν ο κόσμος, ο λαός δεν πάρει τις στίχες στα χέρια του, εννοείται ότι θα προδοθεί. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Άιτε θύμα, είτε ψώνιο, είτε σύμβολο, αιώνιο, Έτσι. αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδος δουλειάς. δηλαδή, φαντάσου τώρα ένα κίνημα, ας πούμε, ξαφνικά δηλαδή, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει περί του φασιστικού μορφώματος πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας, τέλος το χρέος και στείλουμε τη ζωή μας εξ αρχής, ας πούμε. Αμά πούμε, κάτι θα συνέβαινε, πες μου, δηλαδή, oh, oh, πράγμα. Πράγμα. Όχι, θα γινόταν δηλαδή μια παγκόσμια αλλαγή μετά από αυτό δεν το σύζηκαν Άμα έκανε για μένα κάτι καλό η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι ότι πρώτον ένα μέρος του κόσμο αποδεσμεύθηκε από τα παλιά κόμματα που είχαν διαλύσει τη χώρα αλλά έκανε ένα άλλο καλό έβαλε κάποιους μητριοπαθείς είτε μνημονιακούς στο πρόγραμμά του στην κυβέρνηση οι οποίοι τσακίστηκαν τόσο πολύ στα Eurogroup από τους Ευρωπαίους που αυτό ανεβάζει <laughs> πώς κνί <αυτό> <laughs> Λοιπόν. Όχι καλά είναι ο νεκτερινός τύπος, αλλά του αντιμνημονιακούς και πνίγηκε με το καφέ του. συνέχιζω εγώ μόνος μου αυτό που έλεγα άμα κάτι καλό έκανε η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές 25 Γενάρη εκτός από το ότι αποδεσμεύτηκε μια μερίδα του κόσμου, μεγάλη μεγάλη προψηφία του κόσμου από τα παροδοσιακά κόμματα τα οποία διέλυσαν τη χώρα ε, ένα άλλο καλό που έκανε είναι ότι πήγε σαν πρόβατο ανάμεσα στους λίγους έδειξε απροκάλεπτα πια ποιο είναι το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη � το βούλινγκ το οποίο κάνανε Σε έναν μετριοπαθή υπουργό οικονομικών μετριοπαθή όχι στον αέρα του, μετριοπαθή στον αέρα του δεν είναι ο Βορπάκης, μετριοπαθή στις αντιμνημονιακές του θέσεις, το βούλινγκ το οποίο κάνανε στη ρίχνη της Λετωνίας και ό,τι ακολούθησε όπου όπως είπαμε πριν, ρίχνει ο Ιφηγενός Πάλι, <Τοί> οπότες <Τοί> να <παραλάβω> το επαναλάβω θα το έλεγα. Ε, το καλό το οποίο έγινε δηλαδή πήγε ως πρόβατο ανάμεσα στους λύκους, αυτό το οποίο έδειξε στην κοινή γνώμη. Αποκάλυπτα πια είναι το πρόσωπο αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη αυτό που έλεγα τώρα είναι ότι στη Ρήγα της Λετωνίας, αυτό το έγινε με τον τραγουδισμό ενός Υπουργού Οικονομικών, όποιος και αν είναι, και ό,τι θέσεις και αν έχει, πιστεύω ότι δείχνει στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα το οποίο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε δημοκρατίζεται, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που μας είπε ο ο Θεοδωρής, ο Μπουραικάς, είναι ένα πολιταρχικό μόρφωμα. Και να πω και κάτι άλλο ότι γκάλωπη εταιρείας ή γνωστίας μου που από εκεί πήρανε οι δημοσκοπήσεις στο όνομά τους σε δεν θυμάμαι αν ήταν πέρυσι ή φέτος αν έγινε αυτό σε μία δημοσκόπηση που κάναμε, βγάλανε ε, ένα ποσοστό 52 με 53% των Ελλήνων που θέλουν στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε δημοσκόπηση ναι, τώρα, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια. Μπορεί να και στο Instagram, το site τη πλατφόρμα. Δεν το είδα αυτό. Αλλά βγαίνουν στα κανάλια φυσικά τα μέσα μαζική ενημέρωση και λένε ότι το 75% του κόσμου θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Αλλά αυτό ε, ξέρουμε πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Είναι ψευδέ και ο κόσμο πράγματι, τουλάχιστον μέχρι πριν 2-3 εβδομάδε, στήριζε την κυβέρνηση. Όχι επειδή ήταν κυβερνητικό. Όχι. Απλώ και μόνο επειδή. Και ακόμα προβούσε... ελπίζει, ίσως ένα μεγάλο μέρο ναι, του κόσμου, γιατί το το είχε διδαχθεί χειρότερα. Γιατί ο κόσμο έχει ανάγκη την ελπίδα, α πούμε. Αυτό, αυτό το πουλήσαμε και αυτό αγόρασε ο κόσμο. Την ελπίδα. Η οποία σιγά-σιγά εξανεμίζεται, βεβαίω, η ελπίδα. Λοιπόν. Και υπάρχει ε, ε, μεγάλη μερίδα του κόσμου πάνω από του μισού Έλληνε που θέλουν να βγουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αν. Όλοι οι Έλληνε ενημερωνόταν για το ποια είναι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ κατασκευάστηκε και τι, ακρι, τι ακριβώ είναι και τι, τι κάνει, και όλε αυτέ τι συνθήκε που υπογράφηκε, όλα αυτά τα. ότι είναι ένα αντιδημοκρατικό φασιστικό μόρφωμα, α πούμε, που μα έχει κάτσει στο στέργο, μετά από αποφάσει που δεν τι πήραμε εμεί, δηλαδή δεν αποφασίσαμε εμεί να βγούμε στην Ευρωπαϊκή. Αντιθέτω, μπήκαμε και σε μια περίοδο την είναι. οποία ο δεν ήθελα να γιατί υπήρχε ισχυρό, υπήρχε ισχυρό το ΠΑΣΟΚΤΟ του το οποίο πρότασε το να μην μπούμε την περίοδο εκείνη το πρότασε να μην μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Το πρότασε Σημασία για το κόσμος όμως ψήφιζε κόμματα το οποίο ναι, άμα θρήσεις τα ποσοστά τους ήταν 100 στις Ευρωπαϊκές Ένωση. Αυτό είχε σημασία ότι μπήκαμε και σε μια περίοδο που δεν θέλαμε στην πραγματικότητα να μπούμε αλλά τώρα φοβόμαστε να Υπάρχει, να υπάρχει μια μερίδα κόσμου που φοβάται να βγει. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που φοβάται γιατί έχουν ακόμη κάποιοι, κάποια χρήματα. Ό, δεν είναι χρήματα. Σας ζητάκα λοιπόν μεγάλη της ηλικίας μου. Πριν καμιά βδομάδα ούτε. Το οποίο τα ακούσαμε, ήμουν με τη γνωστή παρέα σε ένα κασάδικο και είχα πιάσει μια κουβέντα. Ο παιδί μου ήταν ένα παιδί το οποίο έλεγε να μείνουμε στο ευρώ. Και το έλεγε συνέχεια. Εμείς πήγαμε και κάθαμε στο τραπέζι τους για να τους πιάσουμε κουβέντα. Ε, δεν είναι ότι το παιδί αυτό προφανώς δεν είχε λεφτά στο εξωτερικό. Ήταν το κλίμα το οποίο άγούλεψες το... που έχουν λεφτά σε εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν που άλλες μπορεί να έχει 5.000, 10.000, 15.000 δηλαδή κόπους μιας ζωής α πούμε, μικρές καταθέσεις <συστηνή> και σκέφτονται α πούμε ότι αν βγούμε από το ευρώ, αυτά τα χρήματα θα και αυτό. τα καταφέρουν να γίνουνε στο nάσος. Επίσης το άλλο το οποίο μου βάζανε προφορού στο θέμα της ΕΕ είναι το θέμα του εξωτερικού κινδύνους. Μαγούμε, λέω, θα μας πάρουν Λέω. Γιατί πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση... Γιατί όταν γίνανε τα ίδια γίναν τα... τα... στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήμασταν Και στο ΝΑΤΟ δεν ήμασταν. Εγώ πώς σου είπα τότε... Εσύ η παραβιάση που γίνεται η Ευστραία, τι ρόλο παίζει... Η Τουρκία στο κάτω-κάτω είναι, ο... είναι το ανατολικό σύνορο του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς, και είναι και η Τουρκία. Καλύτερα να κάνει τη δυσονική κοινότητα, α πούμε, τις δύο κοινότητες στην Κύπρο. Τους χρυσά. Ποιος θα ζητάει γι' αυτά. Π Εντάξει, Όχι, ήθελα αυτά... okay, απλά να σου δώσω ένα κλίμα. Ναι, ναι. Ό,τι υπάρχει. Υπάρχει αυτό. και αυτό το κλίμα, αλλά νομίζω ότι αν ο κόσμος ενημερωόταν, δηλαδή, είχε την ενημέρωση, 150% θα ήταν mm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτόν τον λόγο και προσωπικά είμαι παράλληλα και αισιόδοξος και απεσιόδοξος, γιατί τέτοιες ιστορικές περιόδους μπορεί να γίνουν τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει αυτό που ε, Να είπες, θεωρείς, ένα... βλέπω τόσο Λαωστίες, Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξεφτινίζουν οι υπουργού οικονομικών, να δημιουργήσει όντως ένα κίνημα, οι οποίοι δεν του δεν έχει και λέξει, ναι. <συμει> να ξεφυλίζει λέ, στο πρόσωπο μπορούν μια ολόκληρο χώρα, γιατί ξεφύγει <συμει> ολόκληρο χώρα. Ε, ε, ε, ε, είδη, είμαστε, <συμει> ότι μπορεί να γεννήσει και να δώσει επιτέλους και στα κινήματα, να δώσει και στην πραγματική και τη μαχητική αριστερά. <συμει> Τότε έχει ενωθεί πράγμα το οποίο είναι τύκο σε τέτοιε περιόδους. να υπάρχουν τόσα διαφορετικά κομμάτια διασπασμένα. Σε ένα περιόδους τώρα, δεν έχει παίξει δεν έχει παίξει μια, θα έχει πάει ξανα, δεν υπάρχει. Ήδη γίνεται να σου πάρει, νομίζω ότι αυτή τη συσκευή δηλαδή που υπήρχε κάποιον, που υπήρχε η αριστερά και η δεξιά κτλ. Και, και όλα αυτά. αυτό το ήταν πολύ ισχυρό στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ε, μπορείς να βρεις αριστερούς πάρα πολύ δεξιού και δεξιούς πάρα πολύ καλά. Αριστερούς. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι ανάγκη κάποιον, α πούμε, και εγώ την ένωτα κάποιο, εκεί πέρα ε, να υποστηρίξω κάτι το οποίο το έζησα χρόνια και αγωνίστηκα γι' αυτό και για κάποια συγκρίαση mm -hmm. κλπ. Νομίζω ότι αυτά πλέον ε, με όλα αυτά τα, τις ιστορικές αλλαγές mm. που έχουν γίνει στον πλανήτη ε, νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία θέση. Όχι εγώ αναφέρομαι σε κινηματικούς όρους γιατί οι, οι δυνάμεις που κυρίως έχουν αναφορά είναι οι συνελεύσεις συλλαγές ή οι δυνάμεις από την αριστερά, Πολύ μειοψηφικά δυνάμεις από την αριστερά έχουνες... Ωραία, αυτό σου λέω, δεν είναι... ναι, με αυτό σου λέω, οι συνελεύσεις, η αριστερά... Ξέρω, αλλά δεν ήταν ποτέ σε κίνημα και τέτοια... Ούτε έχουνε διαβάσει ποτέ το Μάρξ. δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει καπιταλισμός και τέτοια... Αλλά καταλαβαίνουν την καθημερινότητά τους και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αγωνιστούν για τη ζωή τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα τους ίσως κτλ. Ε, και αυτός ο διαχωρισμός ας πούμε ε, οδηγεί και σε αυτό που είπαμε προηγουμένως δηλαδή ότι θα πούνε μετά ακριβώς οτιάξε, ναι. ναι κάπως έτσι ναι, που μίλησε... ευτυχώς που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί και δεξιούς και πασόκους και σε αυτό. Τιμαρίτες και τα λοιπά Για να μπορείς να πεις ότι δεν θα κάνε οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν Ήτανε αμυστερή, ήτανε πρασόδη Και πανούσινες Πανούσινες, ναι, μια δικαιοδογία λοιπόν μου, λίγο το μικρόφωνο Να ακούσουμε λίγο Ωραία Εσείς ακούγατε το Βαλκανέρος από τον Γκόραντ Ρέγκοβιτς, εμείς μιλάγαμε για τις ανατοραχές στα Βαλκάνια yeah. ε, και για ένα άρθρο, δεν θυμάμαι από ποιον το διάβαζα, το οποίο το συσχέτιζε με τον Ενωτορκικό αγωγό. Βαλκαν, ένα αγωγό που είναι, είναι σε καλό είναι θετικό βήμα γιατί ε, πρώτα απ' όλα σπάει τη μονοκρατορία των δυνάμεων της Δύσης στην εξωτερική πολιτική της χώρας και κατά δεύτερον επιτέλους είναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με ταξίδια και Τουρκία. Γιατί ένα αγωγός ο οποίος συνενώνει την Ελλάδα και την Τουρκία ε, Σταματάει οποιουσδήποτε επεκτρατικές βλέψεις Θα μπορούσε να έχει μία άλλη πλευρά η μία Γιατί η άλλη δεν είναι δικιά μας Εγώ ότι ε, μας συζητάνε για 70-30% ε, Αυτό δεν έχει να κάνει με τον νόμο. Α, δεν έχει να κάνει τον Αλλά ναι. Γιατί σε να το, το παρουσιάσουμε το καμένος εδώ στο 20% του εγκυτασμάτων στους ε, Αμερικάνους, πράγματα που δεν θέλουν να το παρουσιάσουν, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ να πω ότι είμαι κατά οποιουδήποτε αγωγού, γιατί ξέρουμε τι, τι σημαίνει αυτό, α, α, από όποιον και αν είναι ο αγωγός και από όπου και αν περνάει, πέρα δηλαδή από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει τα περιβαλλοντολογικά κτλ. Να πούμε το οποίο πρέπει να αλλάξει. Αν και τέτοια διάφορε α πούμε, σκόβο το αέριο, το ανοίγω το αέριο και όλα αυτά, ε, μια χώρα σαν τη δική μα, η οποία θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη από όλα αυτά. Μάλλον ο αγωγό συμβάλλει στην ανεξαρτησία τη χώρα. Πιστεύω συγκεκριμένω. Νίκο, ε, μπορεί να μου πει ένα μέρο τη γη όπου περνάνε αγωγή και είναι ανεξάρτητε οι χώρε. Είναι ανεξάρτητα. Ναι, εννοώ ότι ε, συμβάλλει στην ε, πολυβιά στην εξωτερική τη πολιτική. ότι δηλαδή πάει να είναι φεύγωνο των δυνάμων με τη ζήση. Για να κάνει εξωτερική πολιτική, θα πω πρέπει... Ε, πρέπει να εξάρει το κράτο. Πρέπει να έχει, ε, ναι, ένα λαό ενεργό και να είσαι ανεξάρτητο κράτο. Ε, θα έρωει ότι τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε εμά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ ότι στα χέρια τη έχει τα.. Περισσότερα κουμπιά ατομικών όπλων και έχει τα χέρια αδεμένα και στι τσέπε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ρίξουμε ατομική βόμβα στον πλανήτη. Το λε με υπερβαλλοντικού όρου. Όχι, okay, το λέω με όρους, ας πούμε οικονομικού. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί η Ελλάδα έλεγε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κρατικοποιώ τι τράπεζε, ελέγχω τι τράπεζε, εκδίδω ε, εθνικό νόμισμα. Με έλεγχο κοινωνικό... και κοινωνικό έλεγχο, ναι, ναι, ναι. Με, με σημασία, με κοινωνικό έλεγχο. Θα σου έλεγα εδώ τι θα γινόταν μετά. Και πώς θα έπαιρναν τα μάτια τους και οι γειτονικοί μας λέει που ζουν τα ίδια τράματα, που μας βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι η Ισπανία αναπτύσσεται, την Πορτογαλία να Με γίνονται μνημόνια, όλοι οι άνθρωποι βγαίνουν από τα σπίτια τους καθημερινά. Έτσι. Μας λένε ότι η Πορτογαλία κιόλας, ότι το μνημόνιος στην Πορτογαλία τελείωσε και μόνο εμείς έχουμε μείνει. Ναι. Το μνημόνιο τελείωσε, Είχε. το μνημόνιο τελείωσε γιατί το Πορτογαλικό νομικό σύστημα έχει γεμίσει μνημονιακούς νόμους. Έτσι το έλεινε το μνημόνιο ναι. για τα παπαγαλάκια στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή όλοι οι νόμοι της Πορτογαλίας είναι μνημονιακοί, ο τρόπος που παίζεται είναι μνημονιακός στα χρήματα, αλλά έχει βγει από το μνημόνιο, πλέον τις αγορές. Δηλαδή ουσιαστικά δεν γανίζουν πλέον οι δανειστές, και εμείς ας πούμε, δεν από το μνημόνιο, ναι. δεν ξέρω πώς αυτό, δεν δηλώνει την κυβερνική, δεν έχουμε πια μνημόνια. Καλομελέτα, γιατί μπορείτε να ξαναβούμε. Καλομελέτα και έλεπε. Ναι, αλλά θα το ονομάσουμε αντιμνημόνια. Αντιμνιμο... Ή έντιμο συμβιβασμό. Ναι, έντιμο συμβιβασμό. Με ποιον τώρα θα συμβιβαστούμε, δεν ξέρω και πόσο έντιμο είναι να συμβιβάζεις με αυτούς του Δηλαδή ε, το παιδάκι αυτό που το κατακλίνει και μπαμπάς του θα μπορούσε να συμβιβαστεί με τον πατέρα του να το κόψει λιγότερα κομμάτια, πούμε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι και έντιμο συμβιβασμό είναι μια ένωση η οποία πλέον έχει πετάξει οποιαδήποτε δημοκρατικό προσωπικό θα μπορούσε να έχει. Χωρίς ανοιχτά τους ζει στην Ουκρανία. Δηλαδή... Μια ένωση η οποία κάνει βήματα, όχι απλά ένα καπιταλιστικό <σομίως> μόρφωμα... <σομίως> <σομίως> κάνει... Τους ναζί στην Ουκρανία <σομίως> <και τους> Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή hm. Όσοι ένα. από αυτούς δεν είναι ναζί Ένα από αυτά που λες, έχεις δίκιο Αυτός τους 27 Αλέμια, που ήταν η πρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την Ινωμένου Πολιτών Αμερικής Στην γιορτή για τη νίκη του Κατά του φασισμού <laughs> Μα αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα Που νικήθηκε ο φασισμός Και εκτός αυτού, το ένα είναι αυτό Και το άλλο είναι ότι αυτοί ξέρουν Ότι ο φασισμός δεν νικήθηκε Α, Και έτσι. κυριάρχησε τελικά με άλλο τρόπο. <laughs> Ε, έχει. Αν αυτό που πούμε στην Ευρώπη δεν είναι φασισμός τότε τι. Έχει σημασία ότι στο ΝΟΙΕ Οι μεγάλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Και οι Ινωμένες Πολιτείες Αμερικής Αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν Έτοιμα της Ρωσίας Που έγινε πέρσι νομίζω πέρυσι. Για καταδίκη του ναζισμού Βεβαίως αρνήθηκαν Αισθάνθηκαν άσχημα Όπως και η Ελλάδα ναι, είχαμε και. Ε, καλά. Τα δημοσιογράφη δεν είχαν ούτε πρόβλημα με τον ασυνό. Ναι, κανένα. Και ειδικά είχαν και μεσίνι, α πούμε. Ωραία. Του ζαμαράζει και είχαν μια παράδοση στη Μεσενία και είχαν ήταν άνθρωποι που δεν το λέμε έτσι, αλλά το λέμε χαρτολογώντας. Υπήρχε μια παράδοση με στην και στα τάγματα ασφαλείας. Είχαμε και το μεσίνι εκεί πάνω. Λοιπόν, να αφήσουμε το τραγουδάκι να παίξει, του LDZ, πάλι γκόραμ Brekoβιτζ, μόνο γκόραμ Brekoβιτζ. Ε, με το που θα κλείσει το Εντε, Εντελεζή Ωραίο, τι σημαίνει Εντελεζή ξέρω. Εντελεζή, Εντελεζή. Δεν, δεν ξέρω τι σημαίνει Με το που θα κλείσει θα μπει το σήμα της εκπομπής Με το mm. με το ωραίο ντοκουμέντου απαγόρευσης κυκλοφορίας Α, σας, είχαμε πει, σας είχα πει εγώ στην πρώτη εκπομπή Με την νέα κυβέρνηση ότι αισθανόμαστε μια μηχανία Γιατί μας βάζει ο Αδένβιας Ως εστία νομίας Ω, ισέα για τον όρο τελικά ότι έφυγε ο Δένδιας, όχι κάνουμε τώρα", χίλιας, Ο άνθρωπος επάξια τίνησε και αυτός το, το, ακολούθησε τον δρόμο του Δένδια Και έλεγε, ήρθε ο Πανώσος, τα κάγκελα, να κάνει τέτοια Και λέμε, κοίτα ρε άμα, θα κάνουμε το νεμιστής, όχι αιστιανομίας θα είμαστε χωρίς καγκελα Να κοίταξε να δεις τώρα που Τα βλέπουμε, να <Τι> να τώρα <Τι> <Τι> <Τι> Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξεχάσαμε απόλυτα. Υπάρχει κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Φυστά. Υπάρχει, το ξεχάσαμε. Γύριξε και μια ματιά να έβαλε το τραγούδι να παίζει και εμπές να δούμε τι γίνεται να είναι τον κόσμο. Κόβε τη χαρά. Ε, έχουμε μπει στο γκρουπ του παλαικούς ελτηρίου της που ήταν για σήμερα ε, από ότι μπορώ να καταλάβω αυτά που διαβάζω δεν είχε ιδιαίτερη διάκειση yeah. ε, δηλαδή ίσως ακόμα ο κόσμος να ελπίζει Εσύ στην ελπίδα Όπως λέει εδώ ένας από τους διοργανωτές του ελτηρίου ίσως λέει μεγάλο λάθος είναι ότι δεν τονίσαμε τόσο ότι δεν είναι η κυβέρνηση που θέλουμε να σταθούμε απέναντι στην κυβέρνηση Αλλά απέναντι στους ευρωκανίβαλους Αν η κυβέρνηση πάει κόντως στους Δηλαδή το αποβίβουν ότι ίσως ο κόσμος το κατάλαβε Ότι είναι αντικυβερνητική διαδήλωση Τέλος πάντων Ναι. Βέβαια τώρα είναι, ε, ε, ίσως να είναι και νωρίες Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς των το δεν λέει και ώρα εδώ πέρα. Α, 7 την ώρα, είναι νωρί ακόμα. Είναι 7,5 ώρα. Είναι Εντάξει, υπάρχει το ακαδημαϊκό δίορο <χ estão> στις <πίσες>. συνειδητοποιήσεις. Οπότε εμείς σας αποθαρρύνουμε. Κατεβίνετε όσο ακούτε στο, στο Σύνταγμα. Ε, Μακάρι να έχει κόσμο το σημερινό συλλεκτήριο. Μακάρι να έχει κόσμο και το αυριανό συλλεκτήριο. <ου> και για το αυριανό συλλεκτήριο. σως να <ου> και λάθος Ίσ... που βγαίνουμε μαζί. Αλλά άλλο και καλό το τα παρωτά, δεν ξέρεις Εντάξει, κοίταξε, από, τη, από μια άποψη είναι καλό, δηλαδή να υπάρχει κίνηση. ίσως όμως και, και, και το. Και το... Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν και απογοητεύονται από αυτό που βλέπουν. Αυτό και μπορεί να Το μακάρι να μας ο κόσμος και σήμερα το διαγραφή χρέους τώρα, το κίνημα πάει πολύ καλά, την Mm -hmm. και όσο γίνεται γνωστό νομίζω θα συσπηρώνει ακόμα περισσότερο και μπορεί ε, και εύχομαι ε, να πάει πολύ καλά και να έχουμε αποτελέσματα επιτέλους δηλαδή να δούμε κάτι να, να σημαίνει και, και να μην ε, τσιμπήσουμε ας πούμε σε δημοψηφίσματα τύπου... Τι θέλετε να κάνουμε, να το διαγράψουμε το χρέος ή όχι. Δεν θα θέσουμε τέτοιο ερώτημα. Λατσές. ένα δημοψήφισμα της πλάκας και αυτά. Επίσης... Το μόνο δημοψήφισμα το οποίο θα είχε μια λογική θα ήταν αν έβγαινε η κυβέρνηση όπως βγήκε στην Κύπρο του ναι. Να πει ξεκάθαρα ότι μας φέρνουν απικία τους, που είναι μια λαϊκή εντονή Δεν μας αφήνουνε. Δώστε μας το τέτοιο. Αλλιώς τώρα τίποτα που στο δημοψηφίσματα το, του τύπου <στον> τραβάδεν και ασυλέω... Το ερώτημα να βγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πεθάνουμε ή να μείνουμε και να παλέξουμε όσο μπορούμε. Ήκανε, η πρόταση του Μητρόπουλο ήταν πολύ κακή. Που για μένα ο τρόπο στα χρόνια αυτά του Λυμονή προσέφερε η υπηρεσία ο ιερά του λόγου πολλέ φορέ. Αλλά τώρα πρόταση, δημοψήφισμα ε, ε, λέει αυτό, με δεδομένο ότι ο κόσμος θέλει να μείνει στο ευρώ Θέλετε λέει ρήξει ή θέλετε τέτοιο. πως ε, πώ με δεδομένο. Πρέπει να πούμε στον ε, κόσμο το να λέξε ότι η ρήξει. Θα φέρει ίσω και έξω από το ευρώ. Μα τότε είναι που θα βγούμε τις κατσαρόλες στο Σύνταγμα! Κοίταξε, κανένας ε, εκτός δηλαδή από την Επιτροπή αυτή για τον του Αποπρέος που είναι στη Βουλή κλπ που βγάλανε και εκείνο το βιντεάκι, το δουλειάκι, το δουλειάκι, το δουλειάκι, το δουλειάκι... Κι εκεί γίνεται δουλειά, Κάποια πράγματα, ναι! Κανένας κυβερνητικός δεν βγαίνει να πει τι πραγματικά συμβαίνει. Mm. Έτσι! Δηλαδή, βγαίνουν, λένε, χρησιμοποιούν αυτή την ξύλινη γλώσσα και χρησιμοποιούσαν και μόνο που βάζουν κάπου κάπου και τη λέξη αριστερά, mm. α πούμε, και κάτι θέλει και τη λέξη εξουλή. Τι να μου ξεχάσει. Δεν είναι. Το... Ναι, ναι. <laughs> ναι, αφού λέει ότι σήμερα στην άκουσα μικροβεί του στο Χατζυκολά ότι δεν λειτουργούν μόνο αριστερή κυβέρνηση. Και πήρα αυτή η κοινωνία και το πλήκτρο. Καλό α... κυβέρνηση και... γενική εταιρεία λέει, λειτουργούν όχι ω αριστερή κυβέρνηση. Γιατί με κρίση τη καταστάσει και ούτε καταλαβαίνω. Μα σα κρίσει καταστάσει δεν είναι να εφαρμόσει την ιδεολογία σου, δηλαδή είσαι Βγήκε μια κυρία... Και βγήκε μια κυρία στο έδωσε κάποια χαρτιά στο Τζίτρα για το καταπίστευμα. που έχουμε στη... Ναι. Όταν έγινε το Woods, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. πήραν το 1 τέταρτο, νομίζω, της κάθε χώρας, για να μπορεί κάθε χώρα να μετά από το και τα λοιπά. Ε, Αυτά τα χρήματα, ε, το πούμε, τα και υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που ενημερώνονται και η κάθε χώρα που έχει συμβάλλει εκεί δικαιούται κάποια χρήματα mm. από εκεί διότι αυτά τα χρήματα είναι έντοκα που δανείζουν στα κράτη επομένως εμείς από εκεί <χωρυκόνι> ε, τελευταίμε να παίρνουμε λεφτά δηλαδή από τότε που έγινε το Brandon Woods, 45 εξαλόποτε έγινε μέχρι σήμερα έχουμε να παίρνουμε χρήματα από εκεί και τα χρήματα που μας δανείζει το αδουνουτού εμάς είναι από τα δικά μας, ε, τί, <χωρυκόνι> δεν δανείζει εμάς βέβαια <χωρυκόνι> Ότι είναι εγγυητικές ναι, για, ναι, για ναι, τις ναι. τράπεζες. Εγγυήσεις για τις τράπεζες. Λοιπόν, ε, δεν είναι ρεαλιστικό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι... Να ναι, είσαι, ναι. Πολλοί συνάδελφοι. με το... Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το καταπίστευμά μας το οποίο ανέρχεται... Σε κάτι τρεις αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και σίγουρο Νομίζω ξαφνιάστηκε η κολλές Επίσης τα στενέφα, δεν το έρχεται, δεν το έξω Και να το μελετήσω Να μην το μελετήσει Μακάρι να το μελετήσει Μπορεί να μην ξέρει τι είναι αυτό Ωραία, επαναλαμβάνομαι για να κλείσουμε θα Έχουμε αύριο στις 6 ώρα στα προπήλαια Κινητοποίηση, κίνηση διαγραφής χρέους τώρα Στην οποία συμμετέχουν, να επαναλάβουμε ότι ακούστηκε. Συμμετέχουν σωματεία, συμμετέχουν κινήματα ε, Υπάρχει μεγάλη επίγεση Εμένα με μου έρχονται και μηνύματα Επειδή συμμετέχουν στην Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Συνέχεια έρχονται στο mail μάλλον της Πρωτοβουλίας Έρχονται μηνύματα που πρωτοβάθμια σωματεία Ειδικά από τους εκπαιδευσικούς η δεν η στηρίζει ε, Δηλαδή όλες οι δυνάμεις και υπότιτρα μια δύναμη οποία κινητοποιούνταν τα προηγούμενα μνημονεϊκά χρόνια, έχουν γει πάλι στο κλαρέ συνελέψεις Συνελέψεις από τις, Συνελέψα τις και γειτονιές, και μέχρι τώρα είμαστε είμαστε 2-3 δηλαδή μέχρι... συνελέψεις από τις γειτονιές θα αυξηθούν κι άλλες κινήματα 6 ώρα λοιπόν αύριος θα προπείνε, απαιτούμε τη στάση πληρωμών, τη μονομερή διαγραφή του ελληνικού χρέου και απαιτούμε από την κυβέρνηση Σύριος Ανέλης που δεν ξέρει το λαός ότι η μνημονιακή κυβέρνηση να μην υπογράψει έναν ανέκτημο συμβιβασμό ο οποίο θα βρει ένα νέο μνημόνιο. Αυτό χαιρετάμε. Χαιρετάμε. Ετοιμαζόμαστε Έχει. να πάμε στη δικιά μας τοπική συνέλευση. Έτσι να έχετε ένα καλό απόγευμα. απόγευμα. Έχει μπει και το καλοκαίρι Ελπίζοντας και... Ξεκίνησα για τη λευθερία που δεν θα μας περιέχει κανένας. Έτσι, ε, βγείτε απ' το σπίτι τώρα, <χεδιά> είναι, καλο... είναι, είναι καλοκαίρι το καλοκαίρι είναι είναι Τώρα που τελείωσε εκπού μπορείτε να βγείτε από το σπίτι Ναι <χεδιά> και οι πλατείες <χεδιά> ας πού μαζεύεται ο κόσμος <χεδιά> Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη συνέλευση έξω Έτσι Αυτό είναι ωραίο λοιπόν, Αυτό είναι ωραίο <χεδιά> Λοιπόν, κουραστικά, αύριο έξι ώρα, στο Ευρωπήλαια Για αυτοί οι χρέους, τώρα <χεδιά> ε, Να ευχαριστήσουμε τον Θορμορή τον Κουρεκά πούμε μαζευεται ο κοσμος σημερα θα κανουμε την πρωτη συνελευση εξω ετσι αυτο ειναι ωραιο ειναι ωραιο λοιπον κουραστικα αυριο 6 ωρα στο ευρωπηλαια για αυτοι οι χρεους τωρα να ευχαριστησουμε το θορμορη τον που ηταν μαζι μας ε, κα κατά το μισό της εκπομπής ε, γεια σας Τα λέμε την 5η μαζί Στις 4 η ώρα Αύριο αν mm. όλα πάνε καλά mm. Θα έχει εκπομπή ή ο νηφτερινός τύπος ή ο Μαρδούζας mm -hmm. ε, Κάποια στιγμή πριν το μεσημέρι θα ενημερώσουμε να σοι μεγαλείς επιστροφές ε, ναι. Μεγάλη επιστροφή ε, Χαίρετε ε, Γεια σας La mattina il sole è alto o bella ciao bella